από παρόμοιες λαμπρές αχτίνες, οι οποίες σκόρπιες αστράφτουν από το ακαλλιέργητο πνεύμα του λαού, επροσπαθούσε ο Σολωμός να συνθέσει το φωτεινόν στοιχείον όπου έμελε να στήσει τα ποιητικά του πλάσματα και εμετρούσε τη μεγάλη δυσκολία του κατορθώματος, εμβαίνοντας εις τον αγώνα με εξωτερικά βοηθήματα, μικρά όσο ήταν μεγάλη η εσωτερική του Ανδρεία. πρόδρομη του σολομού η στηρητή διαμαρτύρηση εναντίον στο πολυχρόνιο σύστημα της γραπτής γλώσσας, είχαν έβγει κυρίως ο Χριστόπουλος και ο Βιλαράς. Ποιητής ο πρώτος, τεχνικότερος στη ο δεύτερος, αλλά και οι δύο αμέτοχοι της φλογερής ποιητικής ορμής, η οποία έσπρωχνε το σολομό προς την υψηλότερη σφαίρα της φαντασίας, δεν εδινήθηκαν να υψώσουν τη γλώσσα ή στην σεμνοπρέπεια τη τέχνη, ώθεν στερημένος από μεγάλα παραδείγματα όταν εις τα πρώτα απλοελληνικά γυμνασματά του έβρισκε την ήλια ανυπόταχτη στη δύναμη της μορφής, η ταπεινοφροσύνη, η ίδια των μεγάλων, τον έκανε να αμφιβάλλει αν το όντι ήταν καλεσμένος από τη φύση εις το σοβαρό έργο, όσοι ήδη το εννοούσε, της ποιητική. Τούτου σώζεται ιστα τα ιδιογραφά του μία μαρτυρία, τη οποία εφύλαξα θέση να εδώ, διότι χαρακτηρίζει τα πρώτα βήματα του ποιητή μα. Φαντάζεται ότι στη τη μονάξια θα ακούσει τη φωνή του ομήρου, ο οποίος με την παρουσία του διαμνιάς εμψυχώνει την ανέστητη φύση. Κάθε ρύθρο ερωτεμένο, κάθε άβρα καθαρή, κάθε δέντρο εμψυχωμένο, με το φλίφλισμα ομιλεί. Κι όπου πλέον μοναχιασμένη είναι η βράχη σιγαλή, μην είδε να ακούσεις να σου ψάλει μία φωνή. Και σε ακόλουθα το στίχο, για να ειδεί αν γνωρίζει τη φωνή σου, ο τυφλός ο Με τόσες δυσκολίες αγωνιζόμενος ο Σολωμός, δεν εδηλιάζε. Και τρεις χρόνους μοναχά μετά την επιστροφή του από την Ιταλία, έγραφε την τρελή μάνα. Και πολύ πιθανός τα δύο αδέλφια. Είχε παύσει να συγγράφει στην Ιταλική γλώσσα, η στην οποία μόνο ω ξεφάντωση και για να κάνει χάρη των φίλων του, αυτοσχεδίαζε ακόμη με θαυμαστή ετοιμότητα. Το πνεύμα του, φυσικά αυτεξούσιο και αναπαυμένο εις τον εθνισμό, είχε ήδη χωριστεί την ξένη φιλολογία από την οποία ήταν θρεμμένο. Η πίεση των συγχρόνων του Ιταλών, ανεξαιρεθεί ο Μανζώνης, ο οποίος δεν έλαβε άξιου συνεργούς ή στην φιλολογική αναμόρφωση, είναι ένα λαμπρό ξαναήφασμα της λατινικής τέχνης. Ο ίδιος ο Σολωμός ήταν ο παδός εκείνης της σχολής ως προς τον χαρακτήρα της μορφής και του ύφους. Αλλά ως προς την ουσία φαίνεται με στα ποιητικά του ιταλικά δοκίμια εκείνης της εποχής μία σεμνό όλη ελληνική. Αλλά αυτή δεν μπορούσε να φανερωθεί με ανάλογη καθαρότητα παρά εις μία γλώσσα ο σαν τη δική μας η οποία σώζει ακόμη ανέγγιχτα τα φυσικά της κάλλι, και το όντι εις τα δύο προηρημένα ελληνικά ποίηματα αισθάνεσαι τη δροσερή πνοή η οποία ζωντανεύει τα πρωτόπλαστα έργα της φαντασίας εις τα δύο αδέλφια ο ποιητή επαράστησε την ιδέα του θανάτου η οποία πρώτη φορά απλώνει τη φοβερή σκιά της μία αναμέριμνη και παρθενική ψυχή και ενώ τούτο ακολουθάει με θαυμαστή βαθμολογία η απλότη του τρόπου είναι τέτοια ώστε κινδυνεύει να μην δεχθεί όλο το ωραίο του ποίηματος όποιος δεν υψωθεί εις την αγνή τη ψυχής διάθεση από την οποία αυτό ευγήκε καθαρόστάλλαχτο και αν εδώ η τέχνη ενίκησε τον δύσκολο αγώνα να ζωγραφίσει την αμήμη, την αθωότητα και χάρη της παιδικής ηλικίας, με όμοια αναλήθεια, εδινήθηκε εις την τρελή μάνα να εικονίσει το σφοδρότερο και βαθύτερο των ανθρωπίνων αισθημάτων, την μητρική αγάπη. Από την φύση αυτού, εμψυχώνεται ο ποιητής να τολμήσει τα γενναιότερα πετάγματα της λυρικής. Και ενώ αυτό παρουσιάζεται ακλόνητο με την τρικημία της τρέλα σμίγονται αβίαστα με τις πλέον εικόνε. Και ειστούν τον οδηγούσε ή πλέον χαριτωμένες εικόνες. Και εις τον οδηγούσε η φυσική του καλεστησία. Πριν ακόμη η υψηλή κριτική του δύναμη έβρι τον κανόνα, ο οποίος σώζεται γραμμένος εις τα μεταγενέστερα ιδιόγραφα. Ακολούθησε σταθερά τούτο. Ανάμεσα εις τα τρομερά ή λυπηρά πράγματα, σφιχτά δεμένα, μία απλούστατη μικρή κοντιλιά τρεπνή ή αντίστροφα, καθώς η εικόνα του μικρού χλωρουβάτου εις τους άπειρους άμμους της Αφρικής. Τον ίδιο χαρακτήρα της τέχνης, η οποία εμπνέεται από τη φύση, έχουν και τα άλλα ποιητικά του γυμνάσματα αυτής της εποχής. Ο θάνατος της Ορφανής, ο θάνατος του Βοσκού, η ευρικόμη, η Ξανθούλα, η Ψυχούλα, το Λίγα Γιούλια και η Σκιά του Ομήρου. Αλλά μόλον ότι ο Σολωμός καθημερινό εμψυχώνεται από τους πνευματώδεις φίλου του, προς τους οποίους τότε εσυνηθούσε να εκφωνεί ευθύς τα συνθέματά του, οι δισταγμοί του όμως δεν έπαυαν, διότι η τριβή του εις τη γλώσσα, μάλιστα τότε, δεν αναλογούσε με το πλούτο της φαντασίας του. Όθεν, όταν περί τα τέλη του 1822, ο Τρικούπης έφτασε η Ζάκυνθο, καλεσμένος από τον αίμνιστον Λόρδ Γιλφορδ και επεσκέφθηκε τον Σολομό. Ο ποιητής δεν του εξεφώνησε τους απλοελληνικούς στίχους του αλλά την Ιταλική Οδή περπρίμα μέσα την οποία είχε συνθέσει ακόμη βρισκόμενος στην Ιταλία. Ο Τρικούπης του επαρατήρησε ότι ο προορισμός του ήταν όχι να λάβει μια λαμπρή θέση εις τον Ιταλικό Πανασό, αλλά να έβγει θεμελιωτής νέας φιλολογία εις Ελλάδα. Τούτα τα λόγια τα οποία εφαίνοντο ως αν ενός απεσταλμένου της κοινή αγωνιζομένης μητέρας προς το καλύτερο από τα τέκνα της ανταποκραίνοντο εις τη διάθεση και εις τα πρώτα βήματα του σολομού, ώστε γιωμάτος θάρρος εξακολούθησε τη μελέτη της μητρική του γλώσσας βοηθούμενος από τον Τρικούπη. Και όσον καιρών ο νέος φίλος του έμεινε στη τη Ζάκυνθο ήταν αχώριστη καταγινόμενη αδιάκοπα. Στην απλή και με τα ταύτα, αλλά πολλά ολίγων εις στην αρχαία. «Παρατηρώ», του είπε ο Τρικούπης, «ότι όσο προκόβεις στην ελληνική, τόσο απλούστερα γράφεις όταν συνθέτησεις την ομιλουμένη». Τούτο σημαίνει, αποκρίθηκε ο Σολωμός, ότι εννοώ καλύτερα και τη μία και την άλλη. Και πραγματικώς, η πρόοδος του εις τη γλώσσα φαίνεται απίστευτη. Αν σκεφτεί την Άσ, ότι τότε... Τον Μάιον του 1823 έγραψε ει το διάστημα, ως λέγεται, ενό μηνό: Τον ύμνονι στην Ελευθερία. Και το όντι, αν είναι αληθινόν ότι ο καθαρό Ελληνισμό στέκεται εις τη ζωντανή φωνή, ει το σεμνό κάλο τη μορφή και ει το ξάστερο βάθο του λόγου, βέβαια, τούτο το ποίημα έβγαινε ω ο πρώτο γνήσιος καρπό τη ελληνική φαντασία ύστερα από 20 αιώνε του μαρασμού τη. Αυτός ο αυγερινός του ελληνικού ουρανού έλαμψε ήδη εις δύο γενναίες ανθρώπων με φως αθάμποτο και παρηγορητικό, από το οποίον κατεβαίνει εις κάθε γενναία ψυχή το θάρρος εις τα μέλλοντα καλά και όμορφα του ελληνισμού. Εις τον ύμνον, ο Σολωμός έδειχνε ότι ήδη ήταν ικανός να ρυθμίζει το ύφος του κατά τα διαφορετικά ποιητικά αντικείμενα. Επικρατεί με αμίμητον απλότητα, ο ελεγειακός χαρακτήρας εις το προήμιον, στροφές 3 έως 14, όπου ο ποιητής ενθυμίζει το περασμένο. Και κανονικώς το έκαμε, διότι δίχως την αρχαία λαμπρότητα, δίχως την υπομονή με στα πολυχρόνια παθήματα, δεν εννοείται η ακαταμάχητη ορμή του αυτόνομου ελληνικού πνεύματος, όπου παρουσιάζεται η τη φαντασία του ποιητή, βγαλμένο από τα ιερά κόκαλα των προγόνων με την ακονισμένη ρομφαία και με το μάτι όπου με βία μετράει τη γη ώστε να εθαρούσε ότι γλίγορα θα την κάμει δική του. Με τον λυρικό ενθουσιασμό όπου εμψυχώνει όλο το πείμα ενώνεται η επική σεμνοπρέπεια εις τα διάφορα μεγάλα ζωγραφήματα τεχνικά δεμένα. Η τη μάχη και εις το πάρσιμο της Τριπολιτσάς στροφές 35 έως 73 όπου οι εικόνες πλουσιοπάροχα χημένες, ενθυμίζουν την ομηρική ναυθονία. Ή στον αποκλισμό της Κορίνθου 174-89, όπου λάβουν τα τερπνότερα χρώματα. Μάλιστα οι ναυθονία. Ίστον αποκλεισμό της Κορίνθου, 74 έως 89, όπου λάμπουν τα τερπνότερα χρώματα. Μάλιστα, οι εκείνες τες τροφές, 83 83-86, οι οποίες με θαυμαστή χάρη και μαλακότητα εικονίζουν τα καλά της ελευθερίας. Τη μάχη και εις το φούσκωμα του Αχελόου, 104-121, όπου ο άκρος λυρισμό κορυφώνεται εις το υψηλότατο κίνημα της Κατάρας 111-115 το οποίον με την την έκφραση τολμηρά ενώνει την πικρή ηρωνία 114 Ο γενικός ενθουσιασμός του έθνους εδέχθηκε το σοφό και αρμονικότατο άσμα και έμειναν ατελεσφόρητα και έως τα σήμερα περιορισμένα εις των σχολαστικών κύκλων όπου εγεννήθηκαν, τα παράπονα ότι η γλώσσα ήταν χυδαία και η στιχουργία ασφαλμένη. Αν ήταν ποτέ δυνατόν η φωνή των σχολαστικών να κλονίσει του Σολομού το θάρρος εις τον δρόμο τον οποίον καθαρά του είχε χαράξει ο φωτισμένος νους του, ήλθε εγκαίρος να τον εμψυχώσει η γνώμη ενό άκρου φιλολόγου της Γαλλίας, ο οποίος, εκείνο το έτος 1824 εδημοσίεψε τα εθνικά μας τραγούδια. Με εκείνο το γυμνασμένο πνεύμα όπου τον οδήγησε ασφαλώς ισόλες της τι ιστορικές του έρευνες ώστε θεωρείται με άλλους ολίγου θεμελιωτής νέας ιστορικής μεθόδου ο Φοργιέλ εγνώρισε τη φύση της νεοελληνικής γλώσσας και στα αξιόλογα προλεγόμενα τη συλλογή ότι αυτή η γλώσσα είναι μία και έχει ήδη στέρεον και ομοειδή χαρακτήρα ότι είναι η ωραιότερη των ευρωπαϊκών γλωσσών η επιδεχτικότερη να τελειοποιηθεί και συμβούλευε τους λογίους του έθνους μας να καταλάβουν ότι η ευτυχία και η δόξα του εις το εξή στέκονται εις την πραγματικότητα του παρόντος και όχι εις τον αγώνα να γυρίσουν εις το περασμένο και ενώ από ένα μέρος αυτή η αμερόληπτη φωνή, ερχόμενη από την φωτισμένη Ευρώπη, ήταν μέγα παρηγόρημα για τον ποιητή μας, από το άλλο η πολύτιμη ύλη εκείνη της συλλογή, ως προς τα αισθήματα, τα φρονήματα, τα ήθη του ελληνικού λαού, ως προς τη γλώσσα όπως αυτή σώζεται εις τα διάφορα μέρη της ελληνικής γης και μάλιστα τα όρη όπου εφύλαξε καλύτερα τον χαρακτήρα της, Έγινε αντικείμενο σοβαρή, σταθερή και βαθία μελέτη στο φιλερεύνο πνεύμα του. Ήλη όμω, η οποία δεν έμελε να ξαναφανεί απαράλλαχτη με στα ποίηματά του, καθώ το χάζονται ότι έπρεπε, όσοι θεωρούν εθνική την ποιήση, τότε μόνον όταν παθητικό ξαναδίνει τα φρονήματα, το ήθο και το ύφο του λαού. Αυτά ο Σολομό ήθελε τα ονομάσει παροδήματα.